Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριος Τερερές. Ναι, ο ίδιος. Ε, για την αγγελία που έχετε βάλει που χαρίζετε κάτι μαλτεζάκια. Μαλτεζάκια, τα σκυλιά, ναι. Ναι, ναι, ναι. θα ήθελα να μάθω περισσότερε περισσότερες πληροφορίες. Αν τα έχετε δώσει, πώς μπορώ να έρθω να πάρω. Τα δώσαμε. Τα δώσατε, Τα δώσαμε σε ένα φούρνο. <σχει> <σχει> <σχει> και τα τρία. Και τα τρία. Ήταν μεγάλη οικογένεια που θα τρουγε <σχει> <Εξατάτε τι εννοείς>. <σχει> <σχει> <σχει> Την γάλατε. Κανονικά ή άσφα. Κανονικά, κανονικά, κανονικά. Κανονικά όλοι κάνουμε. Για να ξέρουμε ρευτέ να σου έλεγχο στην λαγική. Κανονικά, φέρουν, μου φέρει τα άσφερα. <σίγε> από τα άσφημε, τα έχει πάει στο Θεό τώρα βάζει συνέχεια φόρου. <σίγε> τώρα με το μπαστήτριο Αποστόλη, σε βλέπω μέσα, ε. Το ξέρει αυτό. <σίγε> ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. <σίγε> Πάσει σιγά σιγά για μην σου πω ότι θα σα βάλουμε και φωτιά πουρτέλα να κάνει όλο το σύνταγμα. Αντί να πούμε, δεν τρέπεισα λίγο. Σε μάτι. Αλλά όχι στο σύνταγμα. Σε <σίγε> μια πιο ωραία πλατεία. Στην κλοπλατία, συντάγοντα θα μα κάψει μέσα στο πλακάκι. Στην πλατεία σαν ταρόσα. <laughs> που έχει πιο ωραίο όνομα Ναι γεια σας Γεια Τελεφωνώ για την Αγγελία που έχετε βάλει Ποια Αγγελία Με το μαρτεζάκι. Ναι, ναι, το σκυλί. Ναι, ναι. Ναι, παρακαλώ, ενδιαφέρεστε. Ενδιαφέρομαι, ναι, ναι. Για ποια χρήση? Ε, εδώ, στο σπιτάκι μαζί μας Για φύλακα? Όχι, σπιτάκι, μαρτεζάκι δεν είναι μικρό. Τι φύλακα να είναι. Εδώ, σπιτάκι. Μην το βλέπετε ναι. μικρό, είναι διάολος αυτό. <laughs> δεν πειράζει. Το πιάνει, το γκλέφτει, τον βάνει κάτω. Το, το πιάνει και το βάζει κάτω. Και αρχίζει να το γλύφει, τι <laughs> Και το κουνάει τα ποδαράκια. Έτσι παίζει, παίζει. Μάλιστα, παίζει. Μάλιστα. <laughs>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 Μα, το έκανα λίγο της μόδας. Είμαι και λίγο ονεδίτης Δεν ξέρω αν σε αυτό Τι αν ναι, ναι. Τίποτα το έκανα νέα δημοκρατία το σκυλί ναι, Πασόκ δεν γίνεται Α, Μισό μισό Άμα θέλετε κάτι το εσείς Α είστε της συγκυβέρνησης Συγκυβέρνηση ναι Ναι εγώ είμαι νέα δημοκρατία Καθαρή ή δεξιά Να εντάξει Αυτά με το σκυλί. Υπάρχει, τουλάχιστον όχι. Υπάρχει, υπάρχει. Και έχει ένα προβληματάκι ακόμα. Κι άλλο προβληματί. Νικρό, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Άγριο ναι, για βέζα. Γαβγίζει όταν ακούει τσίπρα. Γαβγίζει όταν ακούει τσίπρα. Ναι, ναι. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Γιατί εγώ με τον τσίπρα τα έχω καλά καταλαβήσει. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Μήπω δεν είναι για εσά το σκυλί, είναι για άλλη οικογένεια. Δεν πειράζει, θα το δώσω καλά χέρια. Δεν είστε τώρα εσεί οι άπλητε, οι ριζέ. Να έχετε και το σκυλάκι με στα πόδια, θα ψοφήσει. Εσύ ξέρεις τι παρατήρησα. ΠΕΛΕΙ 16 λέει του η Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί είναι. Ε, και, και πολλοί είναι. είναι. Δηλαδή άμα ήταν και αντικειμενική η δημοσκόπηση, ε. ούτε 6 δεν θα είχε. Και χθε το κατάλαβα. Αυτοί οι και οι ερητικολόγουρε που σα βρίζανε και σα λέγανε ένα σωρό, τώρα το έχουν μετανιώσει. Τέσσερα εκατοστά έργα θα πάει η πιο υψηλή σύνταξη. Το οποίο είναι χαμπάρι. Φάρμακα δεν έχουν, νοσοκομεία δεν έχουν. Απέσει στον διάλογο οικολόγοι που του ψηφίζουν. Νομίζω φίσια. ότι θα πάνε έτσι κι αλλιώ. Το πει, δεν το πεις. Ναι, ναι. Βέβαια το κακό είναι ότι θα πάμε όλοι μαζί μαζί. Τους. Μα αυτό λέω ρε, πώ το λέω, ρε, παιδί. Αυτό είναι το κακό. 50 χρόνια τα εγγόνια μα. Καλησπέρα, αποστολή. Καλησπέρα. Πήραν από τη μαρία μου και τον πρωθυπουργό μα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αντώνη μα. Να τον χαιρόμαστε και η υπομονή να του πει. Ε... Είσαι σίγουρο. 128 και σήμερα. Εντάξει. Για ευρωεκλογέ. Για αδειά εκεί ναι. Για πουλελέ. Για πουλελέ. Κατάλαβα. Ε, ε, κάτι άλλο. Ρε μα έχει κάνει βλάβη, έτσι. Τι. Ακούω και Σαμαρά, παιδί μου. Εγώ, σα Τουρουρουρου, τουτουτου. Έγινε. Μπρο. Γεια σα, να κάνω μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Εσεί είχατε την αγγελία για τα μαλτεζάκια. Τα μαλτεζάκια, ναι. Ε, υπάρχουν ακόμα. Τα δώσαμε, δυστυχώ, σε μια ταβέρνα. Α, Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε, μπορείτε να τα δείτε όμω. Για να πάρετε μια γεύση δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα εκεί. Να σα πω, αν θέλετε την ταβέρνα, σήμερα μου θα τα βάζει Μπορείτε να τα δείτε μια τελευταία φορά. Και είχα πει ότι δεν θα σου ξαναπάρω, γιατί και μου την είχε σπάσει λίγο και δεν είχα λεφτά για πέταμα. Τελικά ξαναπήρα. Καλή χρονιά. Μπα, τώρα βρήκε λεφτά για πέταμα ή ήρθε η ανάπτυξη. Τα λέγε ο Αντώνη. Βρέθηκαν και λεφτά για πέταμα. Λεφτά υπάρχουν για πέταμα. Ωραία. Θα πει Εγώ θέλω σου. Πάει ας... να πει και δικά σου. Σούλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια παραγγελία για την τηλεοπτική λινοφρένεια. Είναι εύκολο. Σε παρακαλώ πολύ, επειδή πέσει πολύ άγριο δουλήμα και όλοι το παίζουν με τζολιάδε. Βάλε στην τηλεοπτική λινοφρένεια το βίντεο που δείχνει το και σε διάρειο να παίζει paintball με την πινάκηδα. Paintball ήταν και εκείνο, ε. Γιατί δεν έβγαλε χρώμα. Απορώ. <μήλυξη> ναι, χαίρετε. Παρακαλώ το κύριο Τερερέδε θα ήθελα. Σοιον? Τον κύριο Τερέρε. Τερέρε, εγώ είμαι. Τερέρε. Ξέρετε, ήθελα να σα πάρω, ε, ήθελα να σα μιλήσω για την Αγγελία που έχει. Τα νησίρια ακόμη, Ιδρυβάκου λέγουμε για τα σκυλάκια. Ναι. Ε, τα έχετε ακόμη, μπορούμε να τα δούμε, ενδιαφέρει το χώρο μου πάρα πολύ. Τα έχουμε, τα έχουμε. Πότε μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σα και να έρθω. Έχουμε... μπορώ να σα πάρω εγώ ένα τηλεφωνάκι, γιατί τώρα είναι να του αλλάξω μπαταρίε. Ναι. Έχουν τελειώσει ναι. και δεν γαυγίζουν. Οπότε να φροντίσω είναι να βάλω μπαταρίε και μετά να σα πάρω τηλέφωνο, να σα κάνω και χαρέσω όταν τα δείτε και τέτοια. Α, τι μπαταρίε. Αυτοκίνητου. Ε, για τα σκυλάκια, έτσι λέμε. Για τα, μάλι... για τα σκυλάκια, ναι, ναι, ναι. Μαλτεζάκι, μαλτεζάκι, αλλά. Ξέρετε τι ενέργεια καταναλώνει αυτό. Ναι. Δεν το βλέπετε έτσι όλη την ώρα στα δυο πόδια. Okay. Ε, να σα πω, είναι. Πόσο... πόσο μηνών είναι. Το ένα είναι στο μήνα του. Α, και είναι αρσενικό. Αρσενικό, ναι. Το κάστρο σε ένα άλλο αρσενικό. Δεν ξέρω. Πολύ... Στον κόσμο των σκυλιών γίνονται περίεργα πράγματα και κανεί δεν τα καραδικάζει. Κύριε Μίλτο, έχετε το τηλεφωνό μου. Μπορείτε από το κύριε με το... Με μεγάλη χαρά. Να τα, να τα δούμε. Με μεγάλη χαρά. Με μου. Τώρα που τα είπαμε όλα αυτά και εσείς επιμένετε για τηλέφωνο, τέλος πάντων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια, Γεια σας. Γεια σας. Θα περιμένω. Ναι, βέβαια. Κυρίω από τον Λάγκο. Οπα, γεια σου φίλο. Όχι, μια θεία κόση, θα ξεσπαθεί μάνα μου. Καλά, εισαγωγεί μου. Καλά. Σου πω τώρα, ε, απ' τη μια θέλω να γιατί πλέον ο φίλο μου ο, ο Χόρτη δεν θα είναι εδώ να γελάμε μαζί σου και να με κράζει. Γιατί ήταν παλιό και αυτό ο χορεμένο και με έκραζε για αυτά που σου λέγα. Και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπο. Ναι, ναι, καλά έκανε. Να σου πω εντάξει, ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι είμαι κάπου στο κέντρο, έτσι. Στο έτσι, κέντρο. Εσύ η φύρα τη χώρα. Και εμάς. όλοι εσεί, του κέντρου. Εγώ θα έλεγα κάποια στιγμή να παρατήσουμε όλοι οι Έλληνε τα κομματικά, τα ματισμένα. είναι μα Να τον πάρουμε. Αν είναι κάποιο καλό από το κέντρο σε κάποιο άλλο τομέα, να τον πάρουμε. Όπω, α πούμε, η Καλά, αυτό ήταν. Καλό. <laughs> <Φρενικό>. <laughs> ναι, ναι, ναι. Να ενωθούμε κάποια στιγμή, ρε φίλε, και να παλέψουμε όλου αυτού του τοκογλύφου, αλλά όλοι μαζί. Γιατί αυτή τη στιγμή, ποιο μου, εσύ, εσύ. Τώρα πες ότι δεν υπάρχει σαμαρά. Εσύ, ποιον λέει, δηλαδή, ρε φίλε, ποιον προτείνει αύριο να πάει να μα εκπροσωπήσει στην Ευρώπη. Πιον. τον Τζίπρα. Ποιον είναι το, ποιον, ποιον, το που κάνει το Μπετρεμαράκι, ποιον εμά. Τον το το τζίπρα το αυτόν θέλει ο κόσμο, τι να κάνουμε, τον τζίπρα θα μας σώσει αφού το λέει Ε ποιον, τον καμένο το χοντρό τον αδούλεπτο Ποιον, ποιον το... τον καμένο τον χοντρό τον καμένο το λεπτό τον αδύνατο τον πιτζιρικά τον τζίπρα Θα βγεις εσύ, θα πάνε τα ανακοκουμούνια των εξαρχείων να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη Τον τζιπρά και ο καμένος ποιο να πες μου Τώρα εντάξει επειδή το είπατε θα μπορούσα να βγω εγώ Αλλά πρέπει να το προτείνετε κι άλλοι Εσύ είσαι πολύ ωραίο για να κριτικάρεις Όπω και όλοι οι κομμουνιστές και αριστεριστέ και αυτοί. Όχι, μα... μπορώ και να κυβερνήσω. Θα μα βγάλω από την κρίση. Ναι, τα ριζιαμπορί να κάνει γιατί οι άλλοι τι μπορούσαν να κάνουν, μπορούσαν κάτι άλλο. Α μας ε, πά... <laughs> Όλοι. Το λένε το λέω και εγώ. Εγώ γιατί δεν μπορώ να κυβερνήσω. Μπορώ, ρε, μα... Να κυβερνήσω. Και να κυβερνήσω, μάλλον να κυβερνήσω όπω θέλετε Όπω κυβέρνησαν Εγώ θα βγω. Κατεβαίνω σε εκλογές. Το πήρα απόφαση. Τολί. Έλα. σε Για να σε πιάσω ρε μπαγάσα. Το Θεό να ζητούσα θα τον έπιανα. Απ' τα πόδια. Τι έγινε καλά Καλά, εσύ. Καλά, γόρι μεσή. Μόνο σου ζε. Θε παραίτησα. Όπα. Θε παραίτησα να έρθω. Προσφέρει. Αλλά. Όπα. Προσφέρω, Τζάκι. Άτσα. Εσύ. Ρε φίλο. Και κάθε μόνος μου μόνο μου τόση ώρα. Και δεν μιλάω και με ρωτιάρι πολύ. Ερωτιάρι, εγώ να δει μανά μου. Δεκα... Και είμαι και στην ε. 15 Νοέμβρη. Ρε. Και όμορφο και τροπαλό, να έρθω. Αν θέλω, λέει. Ε, δεν μου λε, άκουσε για, για την σε δέκα μήνε του Ελοίζου για το γέροντα παστίτσιό. Ναι. Και τι έχει να πει γι' αυτό, Ότι α. η δικαιοσύνη αποδίδεται. Όπω πρέπει και όπου πρέπει. Α, α, εντάξει. Ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Ναι, ναι, βέβαια. Όπω είπε βέβαια. ο Τουρνάρα, ο κουρατατζή. Ναι, είναι έτσι. Τουρνάρα, δεν το είπε ο Τουρνάρα. Το, το, το, το, το είπε ο Βρούτση. Α, ναι, τα μπερδεύω αυτά. <laughs> Όλε οι μουύριε είναι έτσι κι αλλιώς. Νέα καλή παραποστολή. Ναι. Μου έδωσε τηλέφωνο ο νύπο το ταξί. Ωραία. Έχει το έχεις εσύ ακόμα το ταξί. μου Όχι, όχι. Το έδωσες. Ναι. Πόσο το έδωσες. Τι σε νοιάζει τώρα πάει. Ε, εντάξει, πόσο το έδωσες, Να μάθερε, παιδί μου. Πόσο παίζουν οι ιδιώτες, Γιατί την το πουλάκι τώρα πάει. Ε, το πουλάκι πέταξε. το Η άδεια Την άδεια την <σίχτήρι> Πε μου, ρε παιδί μου, ποσοτό! Σιγάπη που προστόσα! την από χάμο. Μόνο, και χάμο! Ό,τι θέλω, έκανα, δώσε στο λογαριασμό στο σπιτικό μου! Ρε, πλάκα μου, κάνα το δύο Ποιοι δύο στην ησυχία μας Είχα τι μου, έχω και σένα, κουτσομπόλι! Ωραία, λοιπόν, α κάτι, έχει άλλο, μου πω πολλά! Ναι, ναι, και θα ράβει σένα. Θα πάρει ταξί από μένα, ούτε που θα δει! θα κάνω! σου δίνω, μου, δεν σε δεν το λένε Τι που μπλέξαν... ε, Εγώ είμαι... Ε, ωραία, τι θες και μπλέξεις με αυτούς, θα σου βγει το όνομα. Μην μαζί μου, φύγε.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 το πρώην TV. Εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν τον ΟΓΑ. Πήγα χτες στο Δημαρχείο και ο αρμόδιος υπάλληλος μου έξε εκατοντάδες ονόματα που δεν, δεν μπορούν να πληρώσουν τον ΟΓΑ που είναι 200 ευρώ το εξάμεινο. Και θα τους κάνουν να πληρώνουν ο ΟΑΕ 600 και 700 ευρώ το δίμηνο. Δίκιο μου φαίνεται. Έχουν... Καλό και δίκιο. Δίκιο. Λοιπόν, μπορώ να βγάλω κοστολόγιο. Μη έχουμε ροδάκινο εδώ πέρα. Τι στοιχίζει το στρέμα και τι αφήνει. Έρχονται πολλέ. Είμαι μέσα, γι' αυτό δεν τα δουλεύω ο κόσμο. Θα τα παρατήσει όλα. Αλλά τον Νίκο πώς θα μπορώ να το βρω, Έλα Αποστολή. Έλα, ω τέλειο, μου πήρα και πριν και πριν ταξίδε. Τι θες ρε φίλε, με έχει ζαλίσει να πούμε. Δεν σου δίνω ταξίδε. Όχι, έχω ζαλίσει, Μωρέ, μου κλείσε τηλέφωνο να πούμε. Καλά σου καλά. Έχει άλλο αυτοκίνητο τώρα. Δεν έχω ρε, μα καλά με ήσυχο. Και, μέρα... και τι να το κάνει στο ταξί. Περίστη. Δεν μπαίνει άνθρωπο μέσα. Άρα νεκροφόρο που μπαίνουν συχνά. Ε, η λευκή εβδομάδα ήταν πρόταση τη Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Mm. Και μαθαίνω τώρα ότι η Ένωση Κρεοπολών θα ζητήσει από το Σαμαρά. Την αιματηρή εβδομάδα. Ναι, ναι. Να μειωθεί η διάρκεια τη 40 κατά δύο εβδομάδε προκειμένου να τονωθεί η κίνηση στι κρεαταγορέ. Α, ωραία, το με ακουγιάσετε. Σαμαρά, το βλέπει θετικά. Λοιπόν, πρώτος σταθμός σε ακροματικότητα Real FM. Πρώτη εκπομπή σε ακροματικότητα Ελληνοφρένεια με 20,67%. Πού τα είδες καλά αυτά? Αυτό σημαίνει ότι ένας στους πέντε που ακούει ραδιόφωνο, αυτή τη στιγμή ακούει Ελληνοφρένεια. Συμπέρασμα. Συγχαρητήρα στον Καλαμούκι. Άντε και σε σένα, να μην παρεξηγήσει. Άι μωρισούλα.